Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας, Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 30 Μαΐου 2011. <Χριστός <Χριστός> τελευταία συνάντηση για φέτος σήμερα όπως και χθέ είναι η τελευταία δεύτερη Θεία Λειτουργία αυτό που θέλαμε να μας απασχολήσει σήμερα είναι το μυστήριο της Εκκλησίας και το γεγνώσεις πεντηκοστής την πέμπτη γιορτάζουμε την Ανάληψη μετά την Ανάσταση του Κύριου μας μετά την ανάσταση ανελήφθη στους ουρανούς. Οι μαθητές έζησαν τη χάρα της Αναστάσεως και ξαφνικά έζησαν την οδύνη του χωρισμού. Φανταστείτε λοιπόν, μετά από το έντονο, την έντονη εμπειρία του Σταυρού και τη χάρα της Αναστάσεως, να έχουν τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος νικήθηκε το πρόσωπο που νίκησε το θάνατο να είναι ο δάσκαλός τους, ο Χριστός και ξαφνικά να, αναλα... να αναλαμβάνεται στους ουρανούς και να αποχωρίζονται. Αυτή η εμπειρία του χωρισμού ιδίως όταν πρόκειται για τη χάρη του Θεού, για το πρόσωπο του Θεού είναι το πιο δύσκολο γεγονός αλλά μπορεί να γίνει και το πιο καρποφόρο γεγονός. Γιατί καν, κανείς μέσα από την εμπειρία της απουσίας και του χωρισμού μπορεί να κατανοήσει βαθύτερα την αξία του προσώπου και της σχέσης αυτή η διαδικασία της ανόδου του Κυρίου του Σουρανούς και της εμπειρίας της ορφανίας των μαθητών είναι ο χρόνος αυτός που δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να καρποφορήσει το Άγιο Πνεύμα ως Παράκλητος λέγεται παράκλητος γιατί έρχεται να παρηγορήσει τους μαθητές για τον χωρισμό από το διδάσκαλο και εναγείο Πνεύματι είναι πάντοτε παρόν ο Κύριος όταν η πνευματική ζωή δεν έχει αυτή τη διάσταση της οδύνης του χωρισμού της άρσης της χάριτος. Την εμπειρία του Άδη δεν μπορεί να φέρει την ενηλικίωση την πνευματική και την βαθιά συνείδηση της αγάπης του Θεού και της εμπειρίας του Θεού. Όσο πιο δυνατός είναι ο πόνος, τόσο βαθύτερη γίνεται η γνώση και η εμπειρία του Θεού τίποτα δεν γίνεται τυχαία μέσα από το έργο του Κύριου μας. Ολοκληρώνεται το έργο του Κύριου μας με την ανάληψη γιατί πήρε την ανθρωπίνη φύση, την απεκατέστησε και την τοποθέτησε εδεξιά του πατρός δηλαδή θέωσε την ανθρώπινη φύση για να μας δώσει τις προϋποθέσεις και τις προσωπικές μας θεώσεω. Όταν η εμπειρία της αγάπης του Θεού δεν προϋποθέτει και την οδύνη της απώλειάς του δεν έχει ο άνθρωπος την προσωπική ικανότητα να συμπάσχει και να αγαπά τον συνανθρωπό του. Άλλο η ιδεοληψία της φιλανθρωπίας άλλο ο ψυχισμό της ευστισίας και άλλο η εμπειρία της κόλασης η εμπειρία της ορφάνιας της άρσης δηλαδή της χάρητος του Θεού που μέσα από την προσδοκία και την προσμονή και την πεντηκοστή μας την προσωπική όπου δίνεται τότε στον άνθρωπο να κατανοήσει τις βαθύτερες διαστάσεις που είναι. Ο άνθρωπος μέσα από αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζει την πραγματική του υπαρξιακή αξία και τις πραγματικές διαστάσεις της υπάρξεως και του προσώπου. Κέτσι έτσι κατά τον τρόπο έχει πλέον βιωματικά τις προϋποθέσεις να εκτιμήσει κάθε άνθρωπο. Να αξιολογήσει κάθε ύπαρξη. Μόνο ένας άνθρωπος που ζει έτσι τον πόνο και έτσι οικοδομεί τη σχέση και την αναζήτηση του με τον Θεόν μπορεί με τον ίδιο τρόπο να κατανοήσει βαθύτερα τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν και ο Κύριος προκειμένου οι Απόστολοι να είναι έτοιμοι να δεχθούν τον παράκλητο να δεχθούν το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος τους έδωσε έναν χρόνο εγκατάληψης. Αυτός ο χώρος εγκατάληψης είναι ένας δημιουργικός χρόνος για να εκλεπτινθούν τα αισθητήρια μας και να γίνουν δεκτικά του Φωτισμού του Θεού. Δεκτικός του Θείου Φωτός, δεκτικός της Χάρης του Θεού, ε, δεν είναι αυτός που διάβασε, που ξέρει, που αναλύει, είναι αυτός ο οποίος ζει το κενό, ζει την απουσία, ζει την οδύνη του χωρισμού, ζήτηνε Θεό εγκατάληψη. και αυτός ο χρόνος του βαθαίνει τις εσθήσεως και του δίνει τις προϋποθέσεις βαθύτερης αφομίωσης και ουσιαστικότερης συνείδησης της Χάρης του Θεού. Αυτό λοιπόν έγινε την ημέρα της Πεντηκοστής. Ήταν συνειγμένοι οι μαθητές και εν είδη γλωσσών κατέρχεται σε κάθε έκαστο μαθητή το Πανάγιο Πνεύμα. Και τους δίνει πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα σοφίας. Τους δίνει τα χαρίσματα τα απαραίτητα για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Για την αποστολή τους που ήταν η πρόσκληση όλων των εθνών στο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Από τότε λοιπόν έρχεται καινούρια εποχή στον κόσμο. Αρχίζει άλλη ιστορία. Τότε είναι η μέρα ίδρυσης της Εκκλησίας. Το κοντάκιο της πεντικούς τη λέει σε ένα σημείο «Ότε του πυρός τας γλώσσας διένυμε η σενότητα πάντα σε κάλεσε» όπως κάποτε οι γλώσσες η ασυνεννοησία ήταν έκφραση απόλυας της ενότητας και της συνενόησης τώρα το Άγιο Πνεύμα με τις πύρνε γλώσσες μαρτυρεί την δυνατότητα συνενόησης και ενότητας γιατί ένα από τα κύρια στοιχεία ένα από τα βασικά στοιχεία που εκφράζει την Εκκλησία αλλά και το Πνεύμα του Θεού είναι η ενότητα. Ο Θεός είναι αγάπη γιατί είναι τριαδικός. Αν ήταν μοναδικός αν ήταν ένα το πρόσωπο του Θεού δεν θα ήταν αγάπη είναι τριάδα, είναι αλληλοπεριχώρηση. Όλα τα έχουν κοινά εκτός από τις υποστάσεις. Γι' αυτό το λόγο είναι αγάπη ο Θεός αντανάκλαση λοιπόν της τριαδικότητας του Θεού στον κόσμο και για τον άνθρωπο δόθηκε η εκκλησιαστικότητα η εκκλησία τι σημαίνει εκκλησιαστικότητα εκκλησιαστικοποίηση της ζωής μας όχι μια μάσοξη ανθρώπων μια μάζας ανθρώπων σε έναν χώρο χωρίς προσανατολισμό και χωρί λόγο Εκκλησιαστικότητα σημαίνει όλα να τα έχουμε κοινά. Εκτός από την προσωπική ταυτότητα. Η δυνατότητα να ξεπεράσουμε τον ατομικισμό μας και όλα να τα έχουμε κοινά. Κάτι το οποίο αρνείται το πνεύμα του κόσμου να δεχθεί. Η Εκκλησία σαν ο πνευματικός οργανισμός έχει κατασυκοφαντηθεί, Όχι τόσο από τους ανθρώπους του κόσμου, όσο από τα μέλη της Εκκλησίας από εμάς. Για ποιον λόγο; Γιατί συμβαίνει το εξής παράδοξο. Να λέμε ότι στην Εκκλησία, μέσα από την χάρη του Παναγίου Πνεύματος, δίδεται η δυνατότητα σωτηρίας και θεώσεως και αγιασμού των ανθρώπων και εν τούτης, τα εκδηλώματα του ανθρώπινου οργανισμού της εκκλησίας να μην έχουν καμιά σχέση με αυτήν την θεωρητική πρόταση. Δηλαδή να υπάρχει μια αντίφαση μια σύγκρουση μεταξύ θεωρητικής βάσεως που είναι η δυνατότητα σωτηρίωσης του ανθρώπου και η πράξη που η πράξη μας είναι σε τελείως αντίφαση και αντίθεση με αυτή τη της Εκκλησίας άλλο να λέμε και άλλο να κάνουμε άλλο να μαρτυρούμε στα λόγια και άλλο να ζούμε λέμε τι είναι η Εκκλησία αλλά αν θέλει κανείς να βρει αυτήν την εκκλησία δεν τη βρει ποθενά ίσως λέμε η εκκλησία είναι η ενότητα λέμε η εκκλησία είναι η φανέρωση του Θεού λέμε η εκκλησία είναι το μοίρασμα λέμε λέμε λέμε και λέμε α, πάρα πολύ ωραία τέτοιο πράγμα θέλω που είναι πουθενά δεν το βρίσκουμε αλλά αντιθέτω, ο ανθρώπινος οργανισμός της εκκλησίας είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση που ούτε κόσμο μαρτυρεί ούτε εκκλησία φανερώνει ούτε ξέρουμε τι είναι η εκκλησία ούτε μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι η εκκλησία δημιουργεί ο καθένας μια δική του ατομική συνείδηση περί εκκλησίας εντάσσεται σε αυτή με την προσδοκία ότι κατά κάποιον τρόπο δεν ξέρει πως θα γίνει ευτυχισμένος και θα τουλυθούν και τα προβλήματα. Και θα βρει ανθρώπους που θα τον αγαπούν. Όχι ανθρώπους που θα αγαπήσει. Έτσι αυτό που μπορούμε να μαρτυρήσουμε και είναι πρόβλημα της Εκκλησίας είναι ότι είναι μακριά από την πραγματικότητα του κόσμου πολλές φορές έχουμε την δυνατότητα να περιγράψουμε μια εκκλησία που μας παρέδωσαν οι πατέρες μας μια εκκλησία που μας πρότειναν και μας φανέρωσαν οι πατέρες μας αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν για μια εκκλησία του πως θα ζήσει τώρα δεν μπορούμε να το μαρτυρήσουμε είναι μια εκκλησία που δεν σχετίζεται ρεαλιστικά με το πρόβλημα του κόσμου σήμερα καταντήσαμε μια μνημιακή εκκλησία και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να διαφυλάξουμε την παραδοσιακότητά της, μια παραδοσιακότητα όμως που νεκρή και δεν έχει δυναμική. Η πραγματική παραδοσιακότητα είναι μια διαρκής ενέργεια του Μυζούς Εκκλησίας εν τόπο και εν χρόνο. Δηλαδή έχει μια προοδευτικότητα, όχι με την έννοια που φαντάζεται κανείς, αλλά μια εκκλησία που όπως κάποτε οι πατέρες μαρτυρούσαν στην εποχή, στα συγκεκριμένα προβλήματα, στα τώρα προβλήματα, στα σήμερα, τι μπορούμε να πούμε. Λείπει λοιπόν αυτή η ζωντανή μαρτυρία της πραγματικότητας του κόσμου και της κοινωνία σήμερα. Αδυνατούμε να μεταφέρουμε το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας στην πρακτική πραγματικότητα του κόσμου σήμερα. Παίρνουμε δανεικές καταστάσεις και λόγια και εμπειρίες στον Πάτερο μας όμως για μια εποχή που ζήσαν κάποτε όχι για το τώρα. Και η Εκκλησία είναι διαχρονική βεβαίως και η αλήθεια έχει μια διαχρονικότητα η αλήθεια αλλά αυτή η διαχρονικότητα δεν είναι στατική. Οφείλει να ανταποκρίνεται στις καταστάσεις τη κάθε εποχής. Και σε αυτό έχουμε μια τεράστια αναπηρία. Και αυτό γιατί δεν ενεργεί το πνεύμα του Θεού εξαιτία μας χάσαμε αυτό το φρόνημα που να είμαστε ανοιχτοί στον Θεό για να δούμε τι λέει ο Θεός εδώ και τώρα για τον κόσμο πάντα λέμε τι έλεγε ο Θεός κάποτε εδώ και τώρα τι λέει έχω μια δυσκολία σε αυτό η αγωνία μας έχουμε παρατηρήσει των περισσότερων ανθρώπων αντί να είμαστε ανοιχτοί στο μυστήριο του Θεού ο οποίος ο Θεός δεν μπαίνει σε καλούπια εμείς φτιάξαμε κάποιες κατασκευασμένες ιδέες μέσα στο μυαλό μας για το τι είναι οι πατέρες, τι είναι η Εκκλησία τι είναι η Ορθοδοξία και όταν βλέπουμε και όταν ακούμε κάτι Αντί να είμαστε ανοιχτοί προ τον Θεών έντιμα, ο καθένα παρακολουθεί το κάθε τι για την τάξη σε κάποια ομάδα, σε κάποια κατηγορία, σε κάποια ταπέλα. Για κάθε άνθρωπο. Λέμε κάποιο αν είναι παραδοσιακό ή προοδευτικό, συντηρητικό ή οικουμενιστή. Αν είναι φιλελεύθερο στα σεξουαλικά ή αυστηρό. Λε και όλη η ιστορία είναι αυτά τα δύο πράγματα. Δηλαδή την εκκλησία καταλήθουμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι ζωντανό Χριστό που να προτείνει στην καθημερινότητα την φανέρωση του λόγου του και τη αγάπη του. Μια στενόκαρδη αντίληψη περιεκλησία. Και αυτό όχι γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε ε, δεν είμαστε, ε, προδευτικοί στα μία λιωτική που γραφτεί χαμάρε, γιατί λείπει το, η βίωση, η πνευματική του μυστήριου του Θεού. Γιατί υπάρχει η ψυχολογική προσέγγιση των πραγμάτων και υπάρχει η πνευματική. Η ψυχολογική θα λέει κανεί: Να δούμε τώρα, είμαστε σε άλλε εποχέ. Πρέπει να προσαρμοστούμε στα δεδομένα και να δούμε τι είναι πιο σωστό να γίνει. Να είμαστε ανοιχτοί, βρε παιδί μου. Αυτό είναι διανοητικό. Αυτό είναι ψυχολογικό. Αυτό είναι μια αντίληψη ψυχολογική και συναισθηματική των ανθρώπων. Δεν μιλούμε γι' αυτό. Μιλούμε το να έχουμε ένα σκητικό φρόνημα προσευχητικής διαστάσεως που να είναι, είμαστε ανοιχτοί στον Θεό για να μας μαρτυρήσει εδώ και τώρα τι θέλει. Πώς δηλαδή η Εκκλησία να γίνεται ζωντανή. <κυρίζει> Τα λόγια λοιπόν είναι αληθίνα, αλλά η ζωή μας ψεύτικη. Είτε λοιπόν φαίνεται η Εκκλησία ότι... Αποτελεί μέρος ενός συστήματος ή μιας έκφραση εξουσιαστικού μηχανισμού ένας άλλος πόλος εξουσίας είτε κανείς το βλέπει σαν μια ευκαιρία να βρει μια παρεούλα και να περάσει καλά και αυτό το ονομάζει κοινότητα είτε η Εκκλησία είναι ένα οργανισμό με δυνατότητα επιτέλεση φιλανθρωπικού και κοινωνικού έργου με σημαντική συμβολή στον αγώνα επιβίωση του έθνου. Και κανεί θέλει τέτοια Εκκλησία. Σου λέει όταν κανεί έχει πρόβλημα με την Εκκλησία και δεν την κατονίζει, σου λέει η Εκκλησία να ασχοληθεί με το ρόλο τη. Ποιο είναι, να βοηθήσει του ανθρώπου, να κάνει ένα κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. Έχει αυτέ τι δυνατότητε αυτό το λένε οι πιο αριστεροί οι πιο δεξί λένε να σώσει το έθνος όπως τόσο σε κάποτε αυτό δεν έχει είναι προσβολή της εκκλησίας η εκκλησία έχει μια καθολική διάσταση με την οποία προσλαμβάνει τον όλον άνθρωπο και δίνει έναν λόγο σωστικό έναν λόγο που ελευθρώνε τον άνθρωπο αλλά που είναι αυτός ο λόγος Ποιος είναι αυτός ο λόγος, πως ονομάζεται αυτός ο λόγος. Η Εκκλησία λοιπόν καταρχήν είναι άνοιγμα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι κλείσιμο η Εκκλησία, είναι άνοιγμα η Εκκλησία. Είναι φοβερό όταν θέλουμε να στηρίζεται η Εκκλησία σε νομικέ οχυρώσει. λέμε είναι η επίσημη θρησκεία του ελληνικού κράτους που τη στρίζει το σύνταγμα έχουμε ανάγκη την κατοχύρωσή μας τη συνταγματική τότε σημαίνει δεν πιστεύουμε στη δύναμη της εκκλησίας δεν πιστεύουμε στον Χριστό και θέλουμε δεκανοίκια τέτοιου τύπου και αν δεν γίνεται αυτό χαρακτηρίζεται η κοινωνία κοσμική και αντίχριστη και αντιεκκλησιαστική. Μα ίσα ίσα, ένα, ένα, μια κοινωνία που αρνείται να στηρίξει την Εκκλησία, σώζει την, ε, ε, αναδεικνύει την Εκκλησία και τις δυνατότητες της Εκκλησίας. Εάν θέλουμε εμείς να στηρίζουμε την Εκκλησία σε αυτές τις προϋποθέσεις, προσβάλλουμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία λοιπόν δεν έχει φόβους. Δεν στηρίζει τη δύναμή της στον κόσμο Το πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε αυτό Στηρίζει τη δύναμή της Εκκλησίας στον κόσμο Όταν λέμε όχι τα μέλη της Το κοσμικό σύστημα εννοούμε Ή πιστεύουμε ότι θεμελιώθηκε στον Χριστό Και δράσε αυτό το Άγιο Πνεύμα Η πιστευουμε οτι θεμελιωθηκε στον χριστο και δρασαφιν το αγιο πνευμα η εκκλησια λοιπον δεν έχει κανέναν κίνδυνο Δεν έχει κανέναν φόβο Δεν θα, θα κατεσχείδει ποτέ η Εκκλησία Ούτε επίσης έχει κίνηθει από τι τους και τους αιρετικούς η πραγματική εκκλησία. Ο άνθρωπος που φοβάται την αίρεση, ο άνθρωπος που φοβάται των αντίθεων, των αρνηθήθρησκών, αυτός ο άνθρωπος είναι δεν πιστεύει βαθιά στον Χριστό. Αν πιστεύεις βαθιά στον Χριστό, δεν φοβάσαι αυτούς του ανθρώπους, αλλά προσεύχεσαι για αυτούς τους ανθρώπους. Και έτσι σφίγγεται η ένα κλειστό ο καθεστώς. Γινόμαστε τόσο, ε, τόσο αποκρουστικοί που προσβάλλουμε αυτό που είναι η Εκκλησία, που είναι πρόσκληση, που είναι άνοιγμα, που είναι φως. Αυτό είναι ένα γενικότερο πλαίσιο. Σε πιο προσωπικό πλαίσιο εμείς ζούμε την Εκκλησία ως τέτοια στη ζωή μας ή λέμε... Αυτός είναι εκτός εκκλησίας και αυτός εντός εκκλησίας. Χωρίζουμε τους άνθρωπους σε εντός και εκτός. Σε δικούς μας και εχθρούς μας. Και τους δικούς μας τους λειτουργούμε με ένα άλλο στυλ, με άλλο χαμόγελο. Δηλαδή καταντάει μια μασονία η εκκλησία. Ότι πρέπει να αλληλοιποστηριχθούμε οι δικοί μας. Και εκτός ε, ο Θεός θα τους φωτίσει. Γιατί μπορούμε βεβαίω να μιλούμε θεωρητικά. Πρακτικά όμως τι σημαίνει, Προσεγγίζω τον άνθρωπο που δεν μετέχει ενεργά στην Εκκλησία ή και ακόμη και αυτόν που την εχθρεύεται με την ίδια διάθεση ανοίγματο και αγάπη. Ή είμαστε κάπως ή εφαρμόζουμε μια τεχνική μέθοδο πειματική για να τον ελκύσουμε με έναν τρόπο, με έναν κόλπο που ξέρουμε. Χάνουμε την αυθεντικότητα μας με αυτόν τον άνθρωπο Ο άνθρωπος του είναι αυθεντικός Είναι αληθινός και έχει αγάπη Με κάθε άνθρωπο χωρίς διάκριση Αυτό ορίζει Το φρόνημα και το πνεύμα Της εκκλησίας Αν πολλοί άνθρωποι αρνούνται Την εκκλησία οφείλετε σε εμάς Που είμαστε κλειστοί. Που είμαστε αποκρουστικοί Που είμαστε κρύοι, ψυχροί αδιάφοροι, εχθρικοί οι περισσότεροι άνθρωποι εισπράττουν από τους ανθρώπους εκκλησίας έλεγχο, καταδίκη, άρνηση είναι παράξενο το να μετέχεις στην εκκλησία και να μην μπορεί να διαχειρίζεσαι τη ζωή σου με τους άλλους ανθρώπους που είναι εκτός εκκλησίας και αυτοί που είναι εκτός εκκλησίας να έχουν μεγαλύτερη άνεση να διαχειριθούν εσένα που είσαι εντό εκκλησία Δεν είναι ένα πρόβλημα. Από τα πιο απλά πράγματα μέχρι τα πιο σύνθετα. Πολλές φορές συναντήσαμε γεγονότα που ένας άνθρωπος δεν είχε συμμετοχή ενεργήσει στην εκκλησία να συγχωρεί πιο εύκολα από έναν άνθρωπο που είναι εντό εκκλησίας. Συναντήσαμε ανθρώπους που να χαρίζουν χρήματα παρόλο που αδικήθηκαν πιο εύκολα από ανθρώπου τη Εκκλησία που προσπαθούσαν να μην χάσουν. Όπω προσπαθούσαν να μην χάσουν τον παράδεισο, προσπαθούσαν να μην χάσουν και τα ευρώ του. Και λε τώρα, παράδεισο και ευρώ, μάλλον το ίδιο είναι για τον Χριστιανό. Η διαδικασία δηλαδή να μην χάσω κάτι από τον εαυτό μου, πώ αυτό μπορεί να με ορίσει ω Εκκλησία. Εκκλησία και εκκλησιαστικό είναι η άνεσή μου να χάσω, όχι ο φόβο μου να μην χάσω. Αυτό είναι που διαπραγματεύεται την έννοια της Εκκλησίας. Εκκλησιαστικός είναι ο άνθρωπος αυτός που έχει την άνεση να χάσει. Που έχει την ελευθερία να ιτηθεί για χάρη του άλλου. Όταν όμως μέσα στην Εκκλησία παιδευτήκαμε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να διασφαλίσουμε και τον παράδεισό μας και την καθημερινή μας εξασφάλιση και τα συμφέροντά μας, ε, αυτό είναι η προσβολή τη Εκκλησίας. Λοιπόν, η Εκκλησία είναι και ο ουρανός και η γη. Εκκλησία είναι και ο ουρανός και η οικουμένη. Εκκλησία είναι η δυνατότητα να ζεις και με τον άνθρωπο άνετα, αλλά και με την κτήση και με όλο τον κόσμο. Είναι λοιπόν συμφιλίωση και ενότητα με όλους και όλα. Αυτό που αυτόματα με αποβάλλει από την Εκκλησία, από το σώμα του Χριστού, είναι η δυσκολία συγχώρεσης και μνησικακία. Από τη στιγμή που μέσα στην καρδιά μου λείπει κάποιος, όποτε πάβω να είμαι της Εκκλησίας. Γιατί όταν κάποιος κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού κοινωνεί όλους τους ανθρώπους. Αν λοιπόν δεν έχω την διάθεση και την επιθυμία να κοινωνήσω τους πάντες ούτε τον Χριστό κοινωνώ. Αυτό λοιπόν που φαίνεται κάτι θεωρητικό αυτό που ορίζει την Εκκλησία πρέπει να εκφραστεί και πρακτικά. Λοιπόν, ο καθένα μα οφείλει να ελέγξει τον εαυτό του στην προσωπική ζωή αλλά και η Εκκλησία να μαρτυρήσει ένα λόγο πάνω σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν πρέπει να διαφορεί για κανέναν άνθρωπο. Όσο απομακρύνεται η Εκκλησία από τον λόγο της... Και από την αλήθεια της δεν μπορεί να δώσει και να φανερώσει την προσωπική κλίση σε κανέναν άνθρωπο. Θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι, εξώτερα, νόμως, εξώτερα, νόμως, εξώτερα, νόμως, Ναι πως εκλεπτύνεται η συνείδησή μας στην αποσία του Θεού. <coughs> Όταν έχουμε κάτι σαν δεδομένο δεν το εκτιμούμε. Όταν έχουμε ένα αγαπημένο πρόσωπο και το ζούμε καθημερινά δεν το γνωρίζουμε. Όταν υπάρχει ο κίνδυνο και τα απώλεια στο αγαπημένο μας προσώπου αρχίζει μετά ο άνθρωπος να ενεργοποιείται. Αρχίζει να βλέπει, αρχίζει να εκτιμάει. Και πολλές φορές, η απομάκρυση ή ο χωρισμός μας έφερε βαθύτερη συνέστηση του να καταλάβουμε την είναι άλλος. Πολλοί άνθρωποι λένε, αχ, Πάτερ, τώρα που πέθανε, καταλάβω την αξία του. <laughs> Αν είχαμε όμως καθημερινή μνήμη θανάτου, πάντα θα τον εκτιμούσαμε. Έτσι λοιπόν, και με τον Θεόν, όταν σου φανερώνεται, λέει ο πατέρα μας ο Θεό, Παίζει ένα παιχνιδάκι με τους ανθρώπους. Πόρτα δίνει την χάρη του, γλυκένεται ο άνθρωπος, ελκύεται από τον Θεό, καταλαβαίνει το νόημα της ζωής, βρίσκει την αξία της ζωής και τσούπ, φεύγει με τα χάρη του Θεού. Για ποιον λόγο. Όπως λέει νομίζω ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης κάνει ο Θεός όπως η μάνα με το παιδί. Όταν είναι μικρό το παιδάκι λέει, και παίζει η μανούλα με το παιδάκι, καμιά φρακρύβεται. Για να, το δίποσω, για να υπάρξει ένα παιχνιδάκι σχέσεις και εκεί που κρύβεται μόνο όλες το παιδάκι να κλαίει και όταν έχεις, πιπ, το και γίνει μεγαλύτερη αγκαλιά όπως και με τους τρεις μάγους που ο, ο αστήρ τους καθοδηγούσε για να βρουν τον Ήπιο να βρουν τον Χριστό δηλαδή έρει ο Θεός την χάρη Του για να Τον επιθυμήσουμε να Τον αναγνωρίσουμε περισσότερο και σε αυτήν, την χρο... σε αυτήν την περίοδο της ερημιάς της πνευματικής, της πνευματικής ξηρότητος, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τι είχαμε και τι χάσαμε και να αισθανθούμε βαθύτατα την αίσθηση του καινού, την αίσθηση της απόλυας του Θεού και να καταλάβουμε τώρα το, περιεχ... το ότι το περιεχόμε και την αξία του Θεού. Και μέσα σε αυτή τη διαρκή αναζήτηση του Θεού, να ζητούμε τον Θεό που χάσαμε, να ζητούμε τον Θεό που χάσαμε, να γονατίζουμε, να κλαίμε, να πάσχουμε εσωτερικά. Τότε ο άνθρωπο αποκτά ευαισθησίε. Πνευματικέ ευαισθησίε. Εκλεπτείνεται η αίσθησή του και η συνείδησή του. Γιατί καταλαβαίνει ότι χωρί τον Θεό το φαγίδι δεν έχει νόημα. Χωρί τον Θεό ο ύπνο δεν έχει νόημα. Χωρί τον Θεό οι σχέσει δεν έχουν νόημα. Χωρί Θεό τα πλούτη δεν έχουν νόημα. Χωρίς Θεό ο έρωτας δεν έχει νόημα. Όλα είναι ένας θάνατος. Όλα είναι μία νεκρική πομπή. Όλα είναι πριν το θάνατο. Και θέλουμε μια πιο στέρεα βάση που να νοηματοδοτεί όλα αυτά τα πράγματα και να τα νοηματοδοτεί η δυνατότητα όλα αυτά που προαναφέραμε να προβάλλονται στην αιωνιότητα. Και παράδειγμα... Μια σχέση αγάπη δεν έχει νόημα αν δεν υπάρχει το αιώνιο. Δηλαδή, πε ό,τι αγαπά έναν άνθρωπο. Πεθαίνει τελείω. Άρα, μέχρι εκεί δεν έχει νόημα. Έχει νόημα αν αυτό μπορεί να προβληθεί στην νεότητα. Και αν αυτό μπορεί να συνεχίσει αιώνια. Αυτό όμω μπορεί να ενταχθεί μόνο μέσα στο σώμα του Χριστού. Μπορεί να το συνειδητοποιήσει κανεί και να το γευθεί μέσα στο σώμα του Χριστού. Άρα, σε αυτή τη διαδικασία αναζήτηση του Θεού, παλεύει για τον κόσμο. Παλεύεις για όλες τις σχέσεις. Παλεύεις για όλη τη ζωή. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν αληθινά ζητά τον Θεό και την νίκη του θανάτου σημαίνει ότι αναζητά την αιώνια σχέση με όλους. Προσπαθεί να βεβαιωθεί για την Ανάσταση του Χριστού να βεβαιωθεί για το μυστήρι της αγάπης του Θεού για να μπορεί όλη του η ζωή, όλε οι σχέσει να ενταχθούν σε αυτό το μυστήριο τη αιωνιότητα. Αλλιώ είναι χαμένη η ζωή. Τι να κάνει μια σχέση όσο ευλογημένη, χαρούμενη, ευτυχισμένη κλπ. κλπ. που τελειώνει μέχρι το θάνατο. Όταν παντρεύεσαι, δεν παντρεύεσαι για 20 χρόνια, 30, 50. Παντρεύεσαι για αιώνια. Αυτή τη, όταν κάνει παιδί, το για 20, 30, 50 χρόνια. Το κάνει για αιώνια, να είναι ένα αιώνιο γεγονό και αιώνια σχέση. Χωρί το Χριστό όμω δεν γίνεται. Άρα η απόλυα του Θεού είναι και απόλυα και αυτής της σχέσης. Η απόλυα του Θεού είναι και απόλυα και αυτής της σχέσης. Είναι νέκρος σε όλης μας τη ζωή. Άρα ζητώντα τον Θεό το όλη μου τη ζωή πίσω. Πλέον βουτυγμένη μέσα στο μισθή της αιωνίου ζωής. Και τότε παλεύεις με όλα. Σε αυτή λοιπόν τη δικασία ευαισθητοποιείται ο άνθρωπος. Εκλεπτύνεται ο άνθρωπος. Γίνεται ευαίσθητος. Λεπτός άνθρωπος, γι' αυτό θα δείτε ένας πραγματικός Άγιος, ένας σκληρό άνθρωπος. Υπάρχει μια ομοιότητα των Αγίων. Ξέρετε με τι? Με τα μικρά παιδάκια. Τόσο αθώοι, τόσο ακέραιοι, τόσο ευαίσθητοι σαν τα μικρά παιδάκια. Η χάρη του Θεού και η εμπειρία της αιωνίου ζωής κάνει τον άνθρωπο λεπτό. Ευαίσθητο. ένας δι, λοιπόν άνθρωπος που είναι σε αυτή την πορεία αποκλείεται να μείνει ένας έξυπνο άνθρωπος όχι με την έννοια απλώς τη διανοητικής καλλιέργειας αλλά όλες του αισθήσει έχουν δυνατότητα κατανόησης έχουν δυνατότητα αντίληψης και τα κύτταρα του είναι ξύπνια με το βλέμμα καταλαβαίνει ο άνθρωπος που είναι μακριά από τον Θεό είναι ένας κουτός άνθρωπος, ένας χαζός άνθρωπος. Αυτό λοιπόν που μας εκπαιδεύει όλες τις αισθήσεις είναι η αναζήτηση του Θεού, είναι η με τον Θεών, είναι η αναζήτηση χάρης του Θεού. Αυτό τον άνθρωπο κάνει ανοιχτό τόσο πολύ που δεν παίζεται. Λέμε ότι ένα βασικό στοιχείο της Εκκλησίας είναι η ενότητα. Αλλά ενότητα δεν μπορεί να υπάρχει χωρί επικοινωνία Αλλά τι είναι επικοινωνία Είναι η, η, η εκμάθηση Σε κάποιες τεχνικές επικοινωνίας Πώς να επικοινωνούμε τον άλλο για παράδειγμα Να εφαρμόζω διάφορες μεθόδους Να τον ακούω, να βλέπω Να έχω να αλλάγει σώμα της Γλώσσα του σώματος λέει, Μάθαμε διάφορα κόλπα Αυτό είναι επικοινωνία Επικοινωνία να μιλούμε την ίδια γλώσσα ή μιλούμε λοιπόν μια γλώσσα βιολογική νεκρή μέχρι τον θάνατο ή μιλούμε μια γλώσσα που περιλαμβάνει το όλο την αιωνιότητα. Αν όλα τι γλώσσα, τι λόγο έχουμε. Εκεί λοιπόν υπάρχει ενότητα και συνεννόηση. Μπορείς να αγαπάς έναν άνθρωπο αλλά δεν μπορεί να είσαι ενωμένος άνευ προϋποθέσεων. Πώς να ενωθεί το πνεύμα με έναν άνθρωπο όταν το ενό το πνεύμα είναι μέχρι τον θάνατο και το άλλο ξεπνά το θάνατο. Δεν μπορεί να υπάρχει κοινή συνισταμένη. Άλλη γλώσσα έχει ο καθένα. Άλλα δεδομένα έχει ο καθένα. Άλλα θεωρίζει ζημιά ο ένας, άλλα κέρδη ο άλλο. Ο ένα ο οποίο θέτει τη ζωή του μέχρι τον τάφο, λέει: Ποια είναι η ζωή μου, πρέπει να γίνω δημιουργικό. Πρέπει να κάνουν επενδύσει. Πρέπει να ζήσω μια άνετη ζωή. Πρέπει να το έθνο μα να κερδίσει. Πρέπει η κοινή μα να βελτιωθεί. Πρέπει να στηριχθούμε στον άνθρωπο, στι δυνάμει μα. Αυτό είναι ο λόγο Αυτή είναι η γλώσσα του. Όσους τρόπους και αν ξέρει επικοινιακούς να ξέρει να συνέβη τους άλλους ανθρώπους, όσο καλός και είναι στο διάλογο, είναι καλός όμως και στο διάβολο. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος έχει επεκταθεί πέρα από αυτά τα όρια, τότε ναι, είναι δημιουργικός και τα αγαθά του τα έχει ως ευκαιρίε δοξολογία προς τον Θεό και σχέση με τον συνάνθρωπο δια η καθημερινή του αγωνία να βελτιώσει την κοινωνία είναι προβολή του μυστηρίου της αγάπης του Θεού. Και όχι ένα ξεκομμένο γεγονός που έχει να κάνει με μια ενδοκοσμική προοπτική. Αλλά πάει παραπέρα. Και έτσι λύνει και το μυστήριο της κοινωνίας μέσα από αυτή την προοπτική. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Είναι δύο διαφορετικά επίπεδα, στο πούμε έτσι. Είναι δύο διαφορετικοί λόγοι, δύο διαφορετικά πνεύματα, δύο Δεν μπορεί διαφορετικές κοινωνία. Μπορεί να αγαπά αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν μπορεί να συνοηθεί. Μπορείτε συνοηθεί το που να φάτε, να πάτε να φάτε. Μπορείτε συνοθεί που να πάτε εκδρομή, μπορείτε να σε δείτε ποιο να πάρετε, αλλά δεν μπορώ να σα δείτε καρδιακά. Φανταστείτε λοιπόν δύο ανθρώπου που αγαπιούνται και παντρέβονται σε αυτά τα επίπεδα. Άλλη γλώσσα ένα, άλλη γλώσσα ο, ο άλλο. Γιατί η πραγματική συνονόηση υπάρχει όταν όλα υπάρχουν μέσα σε αυτή την προοπτική. Κάτι άλλο. Ποια είναι η συμπεριφορά μας με αυτούς τους ανθρώπους και από μόνο τα υλικά αγαθά Κοιτάξτε, τα υλικά αγαθά ωραίο πράγμα είναι ναι, ε? ναι. Δεν είναι κάκο τα υλικά αγαθά Τα υλικά αγαθά είναι και ο Χριστός δεν είναι τελικά αγαθά ξέχωρα από τον Χριστό, και το σπίτι μου να είναι ο Χριστός, και ο αέρα που αναπνέει είναι ο Χριστός, και τα ρούχα μου είναι ο Χριστός, και το φαγητό μου είναι ο Χριστός. Το θέμα είναι αν τα υλικά μου αγαθά τα αυτονομό από τον Χριστό και τη ζωή μου, την ξεκόβω από τον Χριστό, την ζω φύλα εγώ εγωκεντρικά και την θεωπιώ. Αν για παράδειγμα σε μια διάσταση προτεραιότητων τη βάζω. Βάζω τα χρήματα τα πράγματα ή το πρόσωπο. Αυτό είναι ένα στοιχείο της πληματικής προσέγγισης. Γιατί όσο ευαισθητούλης κι αν είναι κανείς εάν δεν έχει την εμπειρία αυτή του Χριστού ως ένα σημείο θα βάλει πάνω από τα πράγματα τον άνθρωπο κάποια στιγμή όταν παίζονται πολλά συμφέροντα πολλά χρήματα ε, θα κάνει λίγο λίγο, λίγο, λίγο, όχι πολύ γιατί είναι πολλά τα χρήματα τάτιμα ε Πολλά τα λεφτάρι <laughs> Λοιπόν Όταν όμως έχει τον Θεό βάζει ως κεντρική αξία το πρόσωπο Γι' αυτό είναι εγκληματικό Να βλέπεις άνθρωπο που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Και ο νους του είναι να μην χάσει πέντε φράγκα Σε τέτοιο σημείο που να αξιολογεί τη ζωή του Στο επίπεδο ενό άθεου ανθρώπου, αντίχριστον ανθρώπου Που να βάζει προτεραιότητα τα πράγματα παρά τις σχέσεις Τα χρήματα παρά το πρόσωπο Αυτό δηλώνει ότι δεν έχουμε Θεό Λοιπόν, εάν ένας άνθρωπος εκτιμά τα υλικά αγαθά Δεν είναι κακό αν τα εντάσσει μέσα στο πνεύμα Τη αγάπη του Θεού. Γιατί τίποτα, άμα θέλουμε, δεν ξεφεύγει από τον Θεό, και όλα μεταμορφώνονται στην αγάπη του Θεού. Αν τώρα ένα άνθρωπο έχει αιμονή στα χρήματα, πρώτο, ένα άνθρωπο δεν δύσκολα το βλέπει. Δεν μπορεί να πιστέψει ότι οι άνθρωποι αγαπητούν τόσο πολύ τα χρήματα. Για να το δει κανεί, πρέπει να είναι λίγο υπόπτω κι αυτό. Γιατί συνήθω ένα λέει: Μα είναι δυνατόν τώρα για τα χρήματα, πράξενευε. Δεν μπορεί να το φανταστεί. Αν όμως συνειδητοποιήσει κανείς ότι βάζει έτσι τα πράγματα τότε αυτός ο άνθρωπος τι να τον κάνουμε κάνουμε το σταυρό και λέμε τον κακομύρη τίποτα άλλο πρέπει να πεις γιατί ο ίδιος ο άνθρωπος είναι εχμάλωτος της απιστίας του της ανασφάλειας του και της ακοινωνισίας του και έτσι την κόλασή του το άγχος του, την τρέλα του εμείς δεν θα το παίξουμε δάσκαλοι Δεν θα το πούμε τίποτα θα κάνουν προσευχή μας δεν θα το κατακρίνουμε και με το παράδειγμά μας θύμαστε η άλλη πρόταση ζωής δηλαδή θα το σκανδαλίζουμε διαρκώς τσιγκούνισε αυτός, θα δίνουμε εμείς διαρκώς θα μελάει αυτός στα χρήματα εμείς θα περιφρούμε τα χρήματα αυτός στα αγωνία εμείς τα χαιρόμαστε όταν λοιπόν εμεί του φανερώσουμε, όχι μίζερα τον κατακρίνουμε, αλλά με έναν τολμηρό τρόπο που θα το σκανδαλίσουμε, με έναν άλλο τρόπο ζωή, το άλλο σου πει: Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Μπορεί <Κι> να είμαστε και στον ψυχίατρο. Άρα, αυτό που κυρίω ισχύει σε αυτέ τι περιπτώσει είναι το παράδειγμα. Είναι ελευθερία από όλα αυτά τα πράγματα. Είναι να είμαστε εμεί εύσπλαχνοι, ελείμονε, ανοιχτοί άνθρωποι. Κρατήστε το αυτό σας παρακαλώ Τελειώνει χρονιά Μην μείνει κανείς από εδώ που να είναι τσιγκούνης Να βγείτε όλοι από εδώ Αν θέλετε μια χάρη να κάνετε για τον κόπο Που έκανα αυτή η χρονιά Να είστε ανοιχτοί Μην τσιγκουνεύετεστε πράγματα και χρήματα Δώστε όχι σε μένα Δώστε Και, και συναισθήματα και πράγματα Να δείτε πως αρθεί ο Χριστός Είμαστε τόσο εγκλωβισμένοι αυτοί που έχω γιατί και δεν είναι καθόλου καθόλου όλας έτσι όπως πάμε με την κρίση <ΣΣ> όσοι δεν έχουν χρήματα ζώσουν συναισθήματα <ΣΣ> όσοι δεν έχουν χρήματα να δώσουν η καρδιά τους όσοι δεν έχουν χρήματα να δώσουν τον λογισμό τους όσοι δεν έχουν χρήματα να, δώσουν, να ανοίξουν η καρδιά τους ξέρετε μέσα σε ένα πνεύμα εκκοσμίκευσης και αντιεκκλησιαστικό λέμε και να κατέβεσαι στη ζωή μου σου δώσα κανένα λόγο μα εκκλησία αυτό είναι ο ένας να έχει λόγο στη ζωή του άλλου όχι αδιάκριτα αλλά η πραγματική εκκλησία εκφράζεται με αυτό το θέμα πως ο ένας έχει λόγο στη ζωή του άλλου στην εκκλησία δεν υπακούμε όλοι σε κάποιον ούτε κανένα σε κανένα αλλά όλοι σε όλους πρέπει να οικοδομηθεί αυτή η διάσταση Εάν κανείς έχει δυσκολίες να εκφραστεί να μιλήσει για να ασφάλειες, μα δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι. Δεν είπαμε ότι κανείς ασφαλώς όλοι έχουμε τα προβλήματά μας. Κουβαλούμε έναν κόσμο, κάποιους φόβους, κάποιες καχυποψίες, κάποιες ανασφάλειες, όλοι κουβαλούμε. Μα γι' αυτό υπάρχει εκκλησία να δουλευτούν όλα αυτά τα πράγματα. Και με την προσευχή και με την διάθεση. Και με την προσπάθεια ο καθένας μας να διορθώσει το του λογισμό. Και να τιμούμε κάθε άνθρωπο εξίσου. Μην κάνουμε κλίκες, μην κάνουμε διακρίσεις, ασφαλώς με κάποιους ταιριάζει περισσότερο. Άλλο αυτό. Αλλά βλέπεις από καρδιάς με την ίδια διάθεση όλους. <χω> Δεν βλέπεις το κακό του ανθρώπου, αλλά βλέπεις τι δυνατότητες που έχει ο άνθρωπο. Λες αυτός είναι ιδιότροπο. σήμερα είναι, αλλά μπορεί και να μην είναι αύριο. Βοήθησε στο να μην είναι αύριο. Πώς με το να μην το βλέπεις ως ιδιότροπο, να το βλέπεις ως καλότροπο. Η διάθεσή σου επηρεάζει την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Λέμε τι άσκηση να κάνουμε, υπάρχει πιο καλή άσκηση από αυτήν; να έχουμε καλό λογισμό για τους άλλους. Να ελπίζουμε για τον άλλο όπως και για τον εαυτό μας. Να δίνουμε ελπίδες σωτηρίας και αλλαγής στον άλλον άνθρωπο. Αυτά δουλεύονται. Δεν γεννηθήκαμε έτσι. Ούτε επειδή είμαστε σήμερα έτσι θα είμαστε και αύριο έτσι. Μπορεί να αλλάξουμε. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία. Γι' αυτό μετέχουμε στα μυστήρια. Το τραγικό είναι να μην είμαστε σε μια στατική κατάσταση. Η Εκκλησία είναι μια δυναμική πορεία. Η Εκκλησία δεν έχει ένα τέρμα δεν είναι, είναι μια οργάνωση των καθαρών ανθρώπων που τέλειωσε ο αγώνας τους είναι μια διαρκή προσπάθεια μετανοίας και αλλαγής Αυτό λοιπόν αυτή η πορεία μας βοηθάει στην δυνατότητα κοινωνίας και σχέση. Η Εκκλησία λοιπόν που θεμελίες ο Κύριος δεν είναι διοίκηση, δεν είναι οργάνωση, δεν είναι εξουσία, αλλά είναι κοινωνία, συνομιλία, συνύπαρξη, συμβίωση, συνοδιοπορία, σύνοδος, συμμετοχή. Αυτό είναι η εκκλησία. Όποιος εσάντε άσχημα... Ξέρετε, όταν είναι φοβερό να μετέχει στη Θεία Λειτουργία, να πήγαινε στην εκκλησία... Να κοινωνούμε το σώμα και το Μαντου Χριστού, να πηγαίνουμε να βρεθούμε και μετά, σαν μεταλλειτουργική διαδικασία, και να μην μπορούμε να ανοίξουμε ένα στην καρδιά μας στον άλλο, ή να μην επιτρέπουμε ο ένα να ανοίξει την καρδιά του στον άλλο, γιατί θεωρούμε ότι πήγαμε μια βόλτα να περάσουμε καλά, να ξεσκάσουμε, και να μην μπορεί ο άνθρωπο να μοιραστεί κάτι, και ο καθένα να τηρεί μια μεθόδευση. Μια τεχνική προσέγγιση μεθοδευμένα να κάνει οτιδήποτε γιατί κάτι κατανοούν. Έχει ένα δεύτερο λογισμό, έχει ένα τρίτο λογισμό έχει κάτι στο πίσω μέρος του κεφαλιού του. Απλώς δεν έχει τύπνεται ξεροκέφαλος. Αυτή λοιπόν η διαδικασία η ικανότητα δηλαδή να μοιράζομαι τη ζωή μου είναι η Εκκλησία. Μοιραζόμαστε λοιπόν στην Εκκλησία με τους άλλους ανθρώπους τον εαυτό μας τον χρόνο μα, τις ανησυχίε μα, τη χαρά μα, τη λύπη μα, την απόγνωσή μα, την ελπίδα μα, την πίστη μα, την πίκρα μα. Είναι... θυμάστε ένα περσάνικο, μια κοπέλα που ήρθε προχθέ εδώ και κάποιοι ταράχτηκαν. Και δεν τα χτύκατε, μέλο μα ήταν. Ο εαυτό μα ήταν. Η εκκλησία μα ήταν. Που έπασχε, εμεί πάσχουμε αλλιώ. Και συγκλονίστηκαν και ταράχτηκαν κάποιοι. Ο εγωισμός μα ταράχτηκε, η φαντασία μα ταράχτηκε. Μέλο μα δεν ήταν. Απλώς μας εξέθεσε η εικόνα. Μέλη πηδίου σώματος είμαστε. Αν το βλέπουμε σαν εκκλησιαστικό γεγονός, δεν μας ταράσει, δεν μας συγκλονίζει. Το αποδεχόμαστε. Δική μα κατάσταση είναι. Δεν είναι κάτι από εμάς. Και με αυτή λοιπόν η προσέγγιση, με την άνεση, δίνουμε προϋποθέσεις θεραπείας και στα μέλη της εκκλησίας του Πάσχου. Η τεραχή μας, η έντασή μας, η φόβη έκθεσης και όλα αυτά τα πράγματα είναι κουλτούρα και καμώματα του κόσμου που δεν μπορέσαμε να αποβάλουμε από μέσα από την καρδιά μας. Δεν υπάρχει λοιπόν εκκλησία εκεί που οι άνθρωποι ζουν ο καθένας τον εαυτό του. Εκεί που ο καθένας κρατάει τα αγαθά του, τη χαρά του τη δύναμή του, την ελπίδα του πίστη του και δεν τα μοιράζεται με τους άλλους γι' αυτό επιμένουμε το μοιρα... να μοιραζόμαστε τα πράγματα και να μην φοβηθούμε να μας αδικήσουν να μην φοβηθούμε να μας κλέψουν να μην φοβηθούμε να μας προσβάλλουν αυτό είναι η πραγματική ελευθερία και σημαίνει ότι κάτι αρχίζει να λειτουργεί μέσα μας από το μυστήριο της εκκλησίας κυραρχημένοι όμως από ένα φρόνημα ναρκιστικό του κόσμου τούτου δηλαδή απορρίπτουμε την εκκλησιαστικότητα και ο άνθρωπος μιλάει συχνά για την δίκαιη κατανομή υλικών αγαθών αλλά δεν μιλάει για την αγάπη Προτιμάει ο άνθρωπος την ηλιστική ισότητα μπροστά στο ενδεχόμενο να μοιραστεί τον εαυτό του με κάποιον άλλον. Την ηλιστική ισότητα την θέλει ο άνθρωπος υποχρεωτική, κυριαρχική, επιβεβλημένη από κάποια πρόσωπη εξουσία για να αποκλείεται το στοιχείο της προσωπικής προσφοράς στον ανθρώπου που είναι απόδειξη της αναπηρίας μας. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν να γίνουν αν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Αν δεν έχουμε διάθεση σχέσεις μαζί Του. Αυτός που μας δίνει την έμπνευση. Αυτός που μας δίνει την δύναμη. Αυτός που μας δίνει αυτή την προοπτική είναι η σχέση μας με τον Χριστό η διάθεσή μας να έχουμε σχέση μαζί του το Άγιο Πνεύμα πάντα δρά πάντα ενεργεί είναι ο παράκλητος είναι αυτός που μας λέει ότι είναι παρόν ο Θεός στη ζωή μας δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός μας συγχωρεί ο Θεός μας ενισχύει ο Θεό εκεί που πέφτουμε μας σηκώνει ψηλά επειδή χάνουμε τις ελπίδες μας, μας δίνει μια ένεση ελπίδας. Εκεί που τελειώνει η ανθρώπινη λογική, έρχεται η χάρη στο φίλου. Εκεί που τελειώνουν τα χρήματά μας, έρχεται μια παρηγοριά άλλου είδους. Ο παράκλητος είναι ο μεγάλος υποτιμημένος στην Εκκλησία. Το Άγιο Πνεύμα είναι πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα σοφίας, Πνεύμα Συναίσθηος. Είναι Αυτός που μας αλλάζει τα φώτα. Είναι Αυτός που μας ενισχύει. Είναι Αυτός που μας εμπνέει. Είναι Αυτός που μας αλλάζει τα μυαλά. Είναι Αυτός που μας αλλάζει την καρδιά. Είναι Αυτός που μας κάνει να βλέπουμε. Είναι Αυτός που μας κάνει να συγχωρούμε. Είναι Αυτός που μας κάνει να αγαπούμε. Είναι Αυτός που μας κάνει να παραδόσουμε τη ζωή μας όλο τον κόσμο. Να γίνει η ζωή μας τροφή όλου του κόσμου. Έτσι θα ζήσουμε. Έτσι θα ο θάνατος. Όταν φοβούμε θα κάτι να χάσουμε, τότε στερούμεθα αυτή την έμπνευση. Την έμπνευση του Θεού. Λίγα κάπου ο Αγίος Η σύγχυση που επικρατεί συχνά στην ανθρώπινη επικοινωνία είναι αποτέλεσμα της αμαρτία όπως είπαμε. Ο Θεός λέει δεν έκανε του ανθρώπους αλλόγλωσσους αν ο άνθρωπος λέει δεν είχε αμαρτήσει και δεν είχε στερηθεί την χάρη το, της χάριτος τώρα λέει πάσα γη χίλος ειν και μία φωνή πάση θα ήταν μία φωνή και ένα στόμα σε όλο τον κόσμο θα υπήρχε κοινή μαρτυρία θέλετε κάτι να ρωτήσετε Πάτε. ναι ε, στα παιδιά μα. Για καλό να για τη α πούμε το ο ε, που, που έχουν που ίσως, ας πούμε, να να δηλαδή, για αυτές τις Είναι καλό πούμε, τα τα αυτό Αυτό όπω ακούγεται είναι πολύ αόριστο. Γενικώ υπάρχει δυνατότητα όλα τα πράγματα και τα πιο άσχημα. Να τα, με, τον, με την τοποθέτησή μας να τα μεταποιήσουμε στις δυνατότητες διδαχείς και παραδείγματο καλού. Είναι όμως πως το προσεγγίζουμε. Αν λέμε παιδί μου γίνεται σε αυτόν τον παλιάνθρωπο δεν λέγεται. Αν πει παιδί είμαι αυτός πως θα και γι' αυτόν τον λόγο πλανήθηκε αλλά μπορεί να σωθεί αυτό που κάνει όμω είναι λάθος. Και μέσα από αυτό να μείνουμε στο λάθος και δι' αυτό να περιγράψουμε το καλό είναι τελείω διαφορετικό. Αλλά παράλληλα στο παιδί μα, πρέπει να δώσουμε μαρτύρια ότι και αυτό ο άνθρωπο είναι δικό μα άνθρωπο. Πάντω, εγώ είναι πει ότι είναι σώμα του. Πρέπει να βλέπουμε όλου του ανθρώπου μα το ίδιο, Για ανθρώπου ε, που μα έχουν χτυπήσει άσχημα. Πώ μπορεί να, να το κάνει, να το δείξει. Δεν μπορεί. Τι κάνει. Ενώ σε με το Χριστό και το βλέπεις. μόνη σου δεν μπορεί. Άμα πλησιάζει τον Χριστό, θα τον δει. Αν δεν τον πλησιάζει, όσο και να βάλει το μυαλουδάκι σου να τα δει, προ τα δεν το βλέπει. Αλλά μέχρι να πλησιάζει τον Χριστό, μέχρι να πλησιάσει τον Χριστό, τι κάνει. Παγώνει λίγο το θέμα, <coughs> λε: Α το δούμε την επόμενη μέρα. Κράτα λίγο ψυχραιμία. Μην θέλει να το λύσει εκεί στιγμή. Άφερε την καρδιά σου λίγο να μαλακώσει. Και λίγο-λίγο τα πράγματα θα πάρει άλλη, άλλη πορεία. Ε, αύριο το βράδυ έχουμε αγρυπνία. Είναι η απόδοση του Πάσχα, είναι η Αναστάση η Μητρία, όποια, όποια ακολουθία διαβάσαμε το βράδυ της Αναστάσης, είναι η ίδια και αύριο, μη φύγετε, μη φύγετε, μία ανακοίνωση. Εδώ ξέρετε για το χαμόγελο το, του παιδιού, ε, μεγάλη προσφορά και μάλιστα λόγω και της οικονομικής κρίσης δυσκολεύονται οι άνθρωποι και είναι σημαντική η υπηρεσία που κάνουν και η διακονία. Και μια πάμε τη λέξη διακονία, τι ωραία λέξη, αυτή την αγνοήσαμε, εκκλησία διακονία. Και αγάπη. Λοιπόν, κάνω μια εκδήλωση λίγο μαραθώνιο κρουστών για το χαμόγελο του παιδιού. Την Τετάρτη 8 Ιουνίου, σα περιμένουμε στο θέατρο Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Από τι 18.30 μέχρι τι 18.00, όποιο αντέξει. Ίσοδος, γενική 10 ευρώ. Χριστό, ανέστη εκ νεκρών, θανάτου, θανάτου, πατήσε και τι ερισμένε ευχαριστάμενε.